Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, November, 2003, Mark, Chapter 8. πάλιν, πολου οκλου και μη εχόντον τυφαγωσιν, προσκαλισάμενος τους μαθητάς λεγί αυτοίς, επί τον ότι Εκληθήσονται τε τη οδό, και τίνες αυτον από μακροτενήσειν, και απεκρίθησαν αυτο οι μαθητές αυτού, ότι πότεν τούτους δυνήσετε τις οδικορτάσεις αρτών επερήμειας, και η ρώτα αυτούς, πόσους έχετε αρτους, ήδε είπαν, επτά, και παραγγέλη το όχλο Ινα παρετήτωσιν, και παρετήκαν το οκλο. Ξέχα νίκτια ολίγα, και ευλογυσάς αυτά, Ιπεν κετάφτα παρετήτνε. Ξέφαγον, και εκορτάστησαν, και Ιράν περίσευμα τα κλασματον ευτές φίλειδας. Ισαν δεος τετρακισκίλιοι, και απελισσαν αυτούς. Ξέφτής, εμβάς ιστο πλίον μετά τον ματιτών αυτού, και εξήλτον οι φαρισαίοι, και ήρξαν το συνζητήν αυτο, ζητούντις παρά αυτού Σιμειον από του Ρανού, πυράζοντες αυτον. Και αναστενάξα στο πνεύμα, τι αυτού λέγει, «Τι η γενιά αυτοι ζητή Σιμειον, αμην λεγουει δοτήσετε τη γενιά τ' αυτοι Σιμειον, και αφήσ αυτούς πάλιν, εν βάς απίλτεν ιστοπεράν». Και επελάθον το λαβήν αρτους, και η μίαν αρτων οκείχον μετε αυτον εν το πλειό. «Και διεστέλετο αυτής λέγον, οράτε, βλέπετε από τις ζύμεις των φαρίσεων και τις ζύμεις Ιροδού, και διαλογίζον το προς αλληλούς ότι αρτους ουκέχουσιν, και γνους λέγει αυτής, «Τι διαλογίζεστε ότι αρτους ουκέχεται, ουπονοείται, ουδεσινείεται, πεπρομενήνεχεται την καρδιάνημον, ουταλμούς έχοντες ουβλέπετε, και ουτα έχοντες ουκάκουεται» και omnium ebeteo istus pentaquisquilius quos scofinos clasmatum pleridirate dodeca otitus septa istus tetraquisquilius quos on και παρακαλούσεν αυτον, για να αυτού αψίτε. Και επί λαβόμενος της κυρός του τυφλού, εξήνενκεν αυτον εξω της κόμεις, και πτήσας ίστα όματα αυτού, επί της τας κυράς αυτον, επί ρότα αυτον, «Ή τι βλέπεις?» Και αν έλεγεν βλέπο τους ανθρώπους ότι ως δέντρα όρο περιπατούν τας. Ήτα πάλιν έτεκεν τας κυράς επί τους οφθαλμούς αυτού, και διεβλέψεν και απεκατέστη». Και ενευλεπεν τη απαντα, και απέστηλεν αυτον Ισικον αυτού que μιδε Ιστιν κομμιν, Και εξίλτενο Ισούς, και η ματιτέ αυτού Ιστις κομμάς, και σαριά αστίς, Φιλίπου. Και εν τί οδό, επί τους ματιτάς και σε επιρώτα αυτούς, «Ημίσδε, τι τινά με λέγεται είναι?» Αποκριτής ο Πέτρος λέγει αυτού, «Σι, ο Χριστός!» Και επιτίμησεν αυτούς, σι να μη δεν ήλεγωσιν περί αυτού. Και ήρξα το διδάσκειν αυτούς, ότι δί τον διόν του ανθρώπου πολλά πατίν, και αποδοκιμαστίνε από τον πρισβιτερόν και τον αρχιέρεον και τον και προς λαβόμενος ο Πέτρος αυτον, ήρξα το επίτιμάν αυτον. Όδε, και και ιδόντους ματιτάς αυτού επίτιμισεν Πέτρο και λέγει, «Υπάγε οπισου μου σατανά, ότι ουφρονίς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προς καλισάμενος τον οχλόν, σύντεις ματιτές αυτον, είπεν αυτοίς. ο μου ελτίν, ἀφανισαστο εαυτόν, και αράτο των σταυρόν αυτον, και Όσκαρε, αν θέλει την εαυτού ψυχήν σώσε, απολέσει αυτήν, ώστε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, εν και νεμού και του Ευαγγελίου σώσει αυτήν. Τι γαροφυλί άνθρωπον κερδίσε τον κόσμον όλον, και ζημιωτήνει την ψυχήν αυτού. Τι γαρδί άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Όσκαρε, αν επισκυντήνε και του εμούς λόγους εν τη γένειά τ' αυτή, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο βιός του ανθρώπου επισκυντήσεται αυτών, όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός μετά των αγγέλων των Αγίων».